Λουάδα, FM, Stereo. Την φετινή ραδιοφωνική χρονιά θα πρέπει να υπακούσω στου κανόνε της δεσμευμένη δημοσιογραφίας, κλείνοντα το στόμα μου για ό,τι συμβαίνει με προκάλεμα το ισχύον δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτή την χρονιά θα πρέπει να κάνω το μικρόφωνο του ραδιοφώνου προέκταση της ασυνειδησία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 Ραν Ρούντολφ Ραν Ραν ράν μου και κύριοι Καλή Run Run Run ήρθατε Run Run Run Run Run Run κύριοι, στην Run Run Run Run Run στο Run Run Run Run Run 4, 060, 2681 Για να μας πείτε αυτά τα ωραία που μας λέτε Τις ωραίες παρατηρήσεις Τις ωραίες πληροφορίες Εδώ είμαστε Με Τις ευχές μας και τις καλησμέρες μας Σε όλου τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Από αέρος αέρος και μέσω ιερού Ιντερνεδίου Στην Κοζάνη, στην Κύπρο Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα Στην Αγγλία Γεια σου βιβί. Και σε όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει. Και σε αυτούς που δεν μας ακούνε, ας είναι καλά. Άμα θέλουν να μας ακούσουν. Δεν πληρώνουν και κανένα φόρο. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, για να ακούσεις το βαροφάκι, πληρώνει φόρο. Ή, την εξυπνάδα που θα σου πει. Εμείς ό,τι και να σου πούμε εξυπνάδα χαζομάρα, δεν πληρώνει φόρο. Γι' αυτό να προτιμήσεις, να προτιμάς εμάς να μας ακούσει, Να μας σηκώσεις να μας τη σηκώσεις και λίγο τη, τη, τη, τη, τη, τη την ακροματικότητα. Έλα πάμε! Run run, run, run, run, Santa gotta make it to town Santa make a Murray, tell him he can take down run, run, Rudolph, Κυρίες μου και κύριοι φαντάζομαι ότι όλοι θα θα ακούσατε, θα είδατε πέχτηκε πάρα πολύ, εξάλλου αυτός ήταν και ο σκοπός του το θέμα των αυξήσεων των υπαλλήλων της ΔΕΗ αυτό που το ονόμασαν να... να παίρνουν ένα σνακ τη μέρα ξέρω εγώ πώς... 1800 ευρώ δηλαδή ένα μισθός επιπλέον θα το ακούσατε Πέχτηκε πάρα πολύ, αυτό ήταν ο σκοπό του ε... Δεν θα σταθούμε σε αυτό το θέμα Στο αν είναι προκλητικό Για την ε, κοινωνία αυτή τη στιγμή Εξάλλου θέση δική μας Πάγια θέση δική μας Είναι ότι η πλούσιοι αυτή της ζωής Έπρεπε να είναι πρώτα οι, εργαζο... οι αγρότες Οι εργαζόμενοι και μετά Αυτοί που φέρονται πλούσιοι. Αυτή είναι η δική μας θέση Γι' αυτό καλό είναι σε όλες τις κοινωνίες Οι εργαζόμενοι να παίρνουν λεφτά Δεν θα σταθούμε εκεί Έγινε η βαβούρα που έγινε, εξάλλου γι' αυτό έγινε την ώρα που έγινε η αύξηση και προβλήθηκε από τα μεγαλοκάναλα. <Και> Θα σταθούμε όμως, κυρίε μου και κύριοι, στην ε, αντίδραση του μεγαλοστελέχου του συνδικαλισμού της ε, ΔΕΗ, του οποίου έχει όνομα, ε, δίνουν και στα ζώα όνομα κάποια στιγμή, και λέγεται Φωτόπουλος. <Και> αυτό το πράγμα λοιπόν βγήκε και είπε ξύδί σε όποιον ε, αντιδρά για τις αυξήσεις στη ΔΕΗ Έτσι. κοιτάξτε τώρα για να, να το βάλουμε το θέμα λίγο σε σωστές βάσεις το πεγνίδι του στρέφω την κοινή γνώμη εκεί που γουστάρω φαίνεται ότι το έμαθε πριν ξεκινήσει την διακυβέρνηση της χώρας καλά πολύ καλά και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή της κοινωνίας δεν είναι οι αυξήσει στη ΔΕΗ είναι άλλο οπότε στρέφουμε την κοινωνία εκεί Εντάξει, πάνω παρακάτω Η δημιουργία εμφυλίων πολέμων μέσα σε αυτή τη χώρα ήταν ίδιον της γαλάζιας παρακρατικής στρούγκας το τονίζω παρακρατικής στρούγκας, έτσι και της πράσινης παρακρατικής στρούγκας στρέφοντας τη μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης Είναι έτσι ή δεν είναι Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ίδιο έκανε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Τους αντέγραψε πλήρω. Πλήρως, πλήρως. Όμως, κυρία μου και κυριέ μου, το θέμα, όπως βλέπεις, είναι καθαρά επικοινωνιακό. Προσωπικά δεν θα σταθώ ούτε στο επικοινωνιακό, ούτε στο ότι δημιουργούν για, για τους δικούς τους λόγους, συνεχίζοντας το αγαστό έργο των προηγούμενων εμφυλιακό κλίμα ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες στην Ελλάδα. Εκεί, όμως, που θα μου επιτρέψετε να σταθώ, κυρία μου και κυριέ μου, είναι στα πρόσωπα αυτά, τα οποία έχετε εκλέξει ως στο συνδικαλισμό. Από την εποχή του Σιμίτη, από το μικρόφωνο αυτό, μολογάμε και φωνάζουμε ότι πώς, ότι ποιος άπιο έχει γεννήσει αυτή η χώρα, έχει αναρχηθεί μέσω των κομμάτων σε θέσεις, σε βουλευτηλίκια, με συγχωρείτε, σε συνδικαλιστήλικια, σε όλα αυτά τα πράγματα. Και φυσικά είναι η εικόνα τη κοινωνία. Ο Φωτόπουλος είναι ένα ον αγράμματο ανάλγητο ε, φιλοτο, φιλοτομαριστικό ε, το οποίο δεν του τίποτα πέρα από τον εαυτό του. Αυτόν λοιπόν που έχετε πρόσωπο για σας τις ΔΕΗ μιλάμε να τον χαίρεστε. Για του άλλου παραπέρα, λέγονται, ξέρω εγώ, αστυνομικοί, φαρμακοποιοί, ποδοσφαιριστές, δημοσιογράφοι, και εσεί να του χαίρεστε, διότι ανάλογου φωτόπουλου έχετε. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, αλέξι μου, όσο καλέ προθέσει και να έχει, με ό,τι πιο σάπιο έχει γεννήσει αυτή η χώρα, δεν μπορεί να κάνει ούτε ανατροπή, ούτε να φέρει ελπίδα, ούτε αξιοπρέπεια. Διότι η ελπίδα και η αξιοπρέπεια πνίγηκαν από την πόχα των φωτόπουλων. Αυτά τα σαπάκια της κοινωνίας πρέπει να τα καθαρίσεις αμέσως. Πρέπει, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτοκάθαρση, αν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αν, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Εσύ έχεις το καρπούζι, το πεπόνι και το μαχαίρι αυτή τη στιγμή. Όμως οι φωτόπουλοι, οι πολυζωγόπουλοι, οι πρωτοπαπάδες πως τους έλεγαν και άλλα τέτοια υποκείμενα, σαπάκια της κοινωνίας, αυτά πρέπει να κρυφτούνε για να μην πω κάτι βαρύτερο. Και να μείνουν κρυμμένοι εσάοι, με συγχωρείτε <Ρι> Εις τους των αιώνων, στο το διηνεκές <Ρι> Όμως από ό,τι βλέπεις κυρία ακροατά μου και κυρία ακροάτριά μου Δεν ζουν απλώς και βασιλεύουν Κουμαντάρουν τα πάντα και αυτή τη στιγμή Ενδυόμενοι τον Μανδία, του Σιριζαίου, του Προοδευτικού, του Αριστερού Ή οτιδήποτε άλλο τέλο πάντων είναι στη μόδα ή στην κυβέρνηση Αυτά τα σαπάκια λοιπόν πρέπει να λείψουν Αλέξη και αν καταφερόμεθα με κάπως βαρύτερες κουβέντες ε, εναντίον των πράξεών σας αυτή τη στιγμή είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο διότι συνεχίζετε χειρότερα από τους γαλαζοπράσινους στρουγκάτους Δεν γίνεται δηλαδή κανονικά έπρεπε αυτή τη στιγμή να βγει ένας εισαγγελέα, Να του καλέσει αυτόν τον κύριο Λέμε τώρα κύριο Και να του πει εδώ προκαλεί την κοινή γνώμη προκαλεί, δημιουργεί εμφύλιο Και όμως Αυτός θα τη βγάζει μια χαρά Και εσύ ανεργέ μου θα πιεις το ξίδι Που σου πρότεινε ο φωτόπουλος Και το κάθε άλλο σαπάκι της κοινωνίας Παρακαλώ το ξύδι πάει με το κομμένο ρεύμα, όπω το λέτε. <ομ κιν admission> ναι, ναι. Αχ, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πακυληκία, ναι. Γεια ναι. σα, ναι. Να καλά, καλή σα μέρα. Λοιπόν, το τοπίο του κάθε φωτόπουλου και το πόσο πουλημένα το μάρια είναι, φαίνεται και από το ότι ε, συνενούν. Με ιδιωτικέ εταιρείε να κόβουν το ρεύμα του κοσμάκι, τα κυλικεία τους τα έχουν δώσει σε ιδιώτες. Είναι, δεν είναι απλώ φιλελεύθεροι, δεν είναι απλώ φασίστες στο μυαλό. Πράσινες και με Πράσινους και ροζ μανδύες να σου πουλήσουν φούμαρα. Φαίνεται και από αυτά που λένε και από το ύφο που το λένε. Οπότε λοιπόν τα σαπάκια αυτή τη κοινωνία πρέπει να λείψουν. Να εκλείψουν. Αλλιώ προκοπή δεν έχει αλέξιμο. Καμία. Χωρίστε, παρακαλώ Καλώς το, και καλώς το χάπατο mm -hmm. Τι κάνει, και ξαναπες το, έρχεται το ΔΕΙΤΖΙ σου, κόβει το ρεύμα Μπράβο και εσύ, και εσύ έχεις το σφινάκι με το ξύδι Μπράβο, μπράβο, μπράβο, να σε καλά, να σε καλά, καλημέρα Oh, ο Γιώργος το χάπα τον ήτανε και μου, λέει, και μου είπε η σκηνή μου λέει είναι καταπληκτική Έρχεται ο ΔΕΙΤΖΙΣ με το φρεντούτσινο του να πούμε και το σνάκ του Να μου κόψει το ρεύμα και εγώ έχω το σφινάκι, το ξίδι και το πίνω Αυτό ακριβώς κατηγορούμε αυτή τη στιγμή κύριε Αλέξη μας Το ότι συνεχίζεις την, την ίδια πολιτική επικοινωνίας, διχασμού ε, στρεψίματος των κοινωνικών ομάδων απένα, μία απένα στην άλλη εγώ το αφήνω στην άκρη όμως επιμένω με σαπάκια τύπου Φωτόπουλου σε οποιοδήποτε επίπεδο από και συνδικαλιστήλικη εκπροσώπηση της κοινωνία δεν πρόκειται να γίνει τίποτα αντίθετα ο πάτος είναι πιο κάτω από ό,τι περιμέναμε αυτή είναι η άποψή μας βέβαια κυρίες μου και κύριοι δεν ξέρω πόσοι μπήκατε στον τοίχο να διαβάσετε λοιπόν τοίχος.com σας έχουμε ένα εκπληκτικό ντοκουμέντο μοναδικό όπως πάντα σε κανένα άλλο μέσο μαζικής εξημέρωσης δεν υπάρχει και φυσικά θα το αντιγράψουν ε, πολλοί μπλογκεράδες και καλά θα κάνουν οι άνθρωποι αφού αναφέρουν την πηγή λέμε τώρα σας έχουμε λοιπόν γιατί λέμε αλέξιμο μου ότι οι καλές προθέσεις είναι στα λόγια σας έχουμε λοιπόν αναλυτικά να διαβάσετε τι είναι αυτή η περιβόητη τράπεζα ή πως λέγεται κεντρική ευρωπαϊκή τράπεζα πως λέγεται δεν θυμάμαι κιόλας αυτή τη στιγμή να διαβάσετε τι ακριβώς είναι τι ρόλο βαράει πώς, πότε ιδρύθηκε από ποιους ιδρύθηκε σε ποια παιχνίδια παίζει ποιους σκοπούς έχει εκεί που εγκαθίσταται και τα λιμάν και τα λιμάν. Σας μιλάμε για την European Bank, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Θα τα βρείτε αναλυτικά, διότι δεν μπορώ να να διαβάσω ολόκληρο ρεπορτάζ τώρα. Είναι φρεσκότατο, θα το βρείτε στον τοίχο για να δείτε ότι δεν γλιτώνουμε πια. Με τίποτε, με τίποτε. Γι' αυτό Αλέξη μου και αγαπημένο μου Σιριζέα συζητάμε. Όχι για τα επικοινωνιακά σας κόλπα, για την ουσία πάντα. Και τουλάχιστον από αυτή την εκπομπή Ή από την εφημερίδα μας στον τοίχο Δεν έχετε παράπονο Σας τα λέμε όπως είναι στην πραγματικότητα Ορίστε <συμή> Από <Ζάκυντο. συμή> καλό στο φίλο μου το τζάντε το όμορφο <συμή> Τι κάνεις ρε φίλε <συμή> <συμή> 200... Yeah. 4 πλειάρες η φορία Μπράβο Νίκο μου Άντε και σαν Τι γίνεται στις Ζάκη Θα πες μου κανένα νέο Είμαστε βουλιαγμένοι όλοι Αυτό ο αδερφέ Ιρισμιζόμενες χρεώσεις μάλιστα 250 ευρώ 200... μάλιστα μάλιστα του είπε να πει μάλιστα 80 χρονών μάλιστα μάλιστα να είσαι καλά να σε καλά νίκο μου, να σε καλά. Αγώνα, να σε καλά, να σε καλά. Ο φίλος μας ο Νίκος ο παράσκης από τη Ζάκυνθο πήρε να καταθέσει την άποψή του. Ο πατέρας του 80 χρονών, αν και όπως ο κάθε πατέρας, έχει προσφέρει σε αυτήν την κοινωνία, σε αυτή τη χώρα, φόρους, παιδιά, θυσίες. Με 200 ευρώ σύνταξη του ήρθε ΔΕΗ 260 ενώ του ερχόταν 150. Λοιπόν, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τα έχουμε πει αυτά. Κατάλαβες Αλέξη μου που είναι η πλάκα τώρα Ότι το επικοινωνιακό σου κόλπο Το να βγει ο Λαφαζάνης την πρώτη μέρα Να μπουκώσει τους δεϊτζίδες με λεφτά Πρώτον Δεύτερον ο εμφύλιος που δημιουργεί Ο κάθε φωτόπουλος Και ο αγώνας και ο γολγοθάς Του κάθε νίκου στη, στη Ζάκυνθο Του πατέρα του Και όλων των ανθρώπων που είναι απέναντι Κάπου οδηγούν Δεν ξέρω αν με συλλείβεις Αδερφέ μου Εντάξει, δεν εντά Όπω παράδειγμα τη European Bank Και άλλα τέτοια παλυκάρια Λοιπόν Και τι να ακούσει από εμάς Γι' αυτό ακριβώ το λόγο Λοιπόν για να μην κουράζεστε Για να μην σας κουράσω και εγώ διαβάζοντας Μπείτε στον τοίχο είναι φρεσκότατο Χτες έγινε το ρεπορτάζ Αποκλειστικό yeah. Δεν υπάρχει πουθενά όσο και να ψάξετε Είναι το μοναδικό Δεν τα παρουσιάζουν αυτά άλλα εφημερίδε Και άλλα κανάλια yeah. Τι είναι λοιπόν αυτή η European Bank Πότε έγινε, γιατί έγινε, πώς Έλληνες επιχειρηματίες τζογάραν στη δυστυχία του Κοσόβου στις καταστροφές άλλων χωρών να οικονομήσουν και πώς οι ίδιοι αυτή τη στιγμή μαζί με τους ετέρους τους τζογάρουν στην ε, καταστροφή των Ελλήνων καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τη χώρα. Αυτή είναι η European Bank. Μπείτε διαβάστε το αναλυτικά στον τοίχο.com Για να δείτε... Ότι ο, Γαλαζο, ο Γαλαζοπράσινος ο Σαμαράς την ε, κάλεσε Και ο φίλος μας ο Αλέξης ο Αριστερός Συνένεσε να ξεκινήσουν εργασίες Βάλανε τα μπέλα Ανοίξαμε και σας περιμένουμε Το, το σας περιμένουμε διαγράψε το Ανοίξε, Ανοίξαμε και θα σας φάξουμε. Είναι το κανονικό Αυτά λοιπόν από Αυτό το θέμα όσο και αν διαφωνείτε Με το σκεπτικό μα και λογικό είναι Με τις αναλύσεις μας τις πολιτικές σε ένα πράγμα δεν μπορείτε να διαφωνήσετε Ό,τι αφορά νόμους Ό,τι αφορά ρεπορτάζ ε, Το οποίο Σας παρουσιάζουμε Δεν έχει ίχνος ε, ε, ε, Υπερβολής Σας γράφουμε ακριβώς Και σας λέμε την πραγματικότητα Για ό,τι αφορά τη χώρα Τη ζωή μας και γενικά Μουσική. Την άποψή μας για τη δημοσιογραφία Μπείτε λοιπόν στον τοίχο Και διαβάστε το Τίτλος «Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα που επενδύει στο θάνατο των χωρών». Θα το βρείτε φρεσκότατο και διαβάστε. Τώρα κυρίες μου και κύριοι, θα συνεχίσουμε με την παράσταση που συνεχίζουν και αυτοί να δίνουν, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, μέσω των πρωταγωνιστών, δευτεραγωνιστών και κουμπάρσων τους που είναι... Χωρίστε παρακαλώ. Καλή σου Ε, ναι, ποιος θα θυμάται αυτά τώρα. Α, μπράβο, Α, μπράβο, μπράβο. Τι, τι, ναι. να είσαι καλά παλικάρι, να είσαι, μπράβο, <laughs> <laughs> το τελευταίο που είπες, το τελευταίο που είπες δεν μπορώ να το μεταφέρω. Ε, λοιπόν, να το πω έτσι λίγο καλυμμένα, να του βάλω λίγο ζάχαρη. Ε, α το πω αλλιώ, που πα ξεβράκοντα τα αγκούρια. Ε, ρωτ, λέει ένας φίλος, μου υπενθύμησε ένα φίλο ότι ο, ο Φωτόπουλο ήταν εμπλεγμένο σε οικονομικά σκάνδαλα. Α σου κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Έχει περάσει ένα μήνα από τα σκάνδαλα τα οικονομικά που είχαν βγάλει για τον Καρατζαφέρη. Είδε να γίνει τίποτα. Έχει περάσει ένα μήνα, μήνας 1,5-2 από τη στιγμή που απευθυνόμενοι στον Βενιζέλο του έλεγαν ότι θα πα, ε, ο Βενιζέλο, δεν θα μα στείλετε φυλακή. Είδε να γίνει τίποτα. Τίποτα δεν θα γίνει, αδρεφέ και αυτά που ακούς για εξεταστικές επιτροπές είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε τα γνωρίζεις καλύτερα από μένα τα δείγματα, τα δείγματα της αρχής της διακυβέρνησης δείχνουν ότι είναι μία ακριβώς από τα ίδια ότι δεν έχουν διάθεση να αλλάξουν τίποτα, ότι είναι επικοινωνιακά κόλπα όλα, παρακαλώ You well, my... my... my... Παρατηρεί λοιπόν ο φούλος τηλεκροάτης Και φυσικά στρέφουν την ε, Την, την ε, κοινή γνώμη αλλού Αυτή τη στιγμή Υπάρχει λέει, γίνεται ειδικό δικαστήριο για τον Παπαντονείο. Ο Παπαντονείο δικάζεται και αφοώνεται, χωρίς να παίρνει, να γίνεται δόρος για την υπόθεσή του. Και εμείς καλούμε να πληρώσουμε τους παράνομους νόμους τους οποίους μας έβαλε ο Παπαντονείο. Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό λέω, και λέω ας πούμε, ότι ε, τα δείγματα δεν είναι ότι, τα δείγματα είναι ότι συνεχίζουν Ακριβώ τον ίδιο και σε χειρότερο ρυθμό από του προηγούμενου. Αυτά είναι τα δείγματα. Τα άλλα όλα είναι επικοινωνιακά, επαναλαμβάνω. Παρακαλώ. Παπα-Κωνσταντίνο, <Κουσταντή> ναι, Μεσούλη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μωρέ τηλεγραφία μου, Παπα-Κωνσταντίνο, ναι. Όπω το λε. Πού τη βλέπει λοιπόν αυτό, δεν πρέπει να είναι χειροπόδαρα, δηλαδή, τι ειδικά δικαστήρια τώρα, κάτι τύπησαν αυτόν, το τον Γιωργάκη τον Παπαντρέο και άλλο. Δεν πρέπει να είναι χειροπόδαρα στα, στα κελιά μέσα και βλέπει να τα αυτό και στο τέλος α, λόγω εκείνου και εκείνου και εκείνου και του άλλου και του παραπέρα θα φωθεί Μη σκάτε εδώ είμαστε, δεν χρειάζεται να σε προφήτης Παρακαλώ Α μπράβο, ναι, μπράβο, μπράβο Μπράβο να είσαι καλά, να είσαι καλά Μου θυμίζει και έτερος φίλος τηλεακροατής εδώ, η πρώτη συνεδρία της Βολής για την RC του αδόνιδος, του αδόνιδος Μπουμπουκιάδη λοιπόν ήταν μη και με την ασυλία του Αδόνιδος Μπουμπουκιάδη γιατί θα πάθει το παιδί μα τίποτα δεν άλλαξε τίποτα μεγάλη όχι δεν άλλαξε τίποτα μεγάλη είναι χειρότερο το κλίμα από πριν διότι οι προηγούμενοι έστρωσαν την κατάσταση λοιπόν και τούτοι έρχονται να υλοποιήσουν την κατάσταση και την άποψή μου σα την είπα του, του που μπορεί να, την έχω πει του που μπορεί να καταλήξει αυτή η ιστορία. Όμω λοιπόν τώρα θα ασχοληθούμε με του πρωταγωνιστές όπω είπαμε, δευτεραγωνιστέ και κουμπάρσους όλου αυτού του καινούριου θεάσου ο οποίο μα στέλνει το βράδυ για ύπνο, χορτασμένου από παράσταση, ειδήσει κλπ. Ο, ο στάρτε εποχή μα, λοιπόν, ο Ήρωά ο Βαρουφάκη, πήρε πίσω το 50% Πρόσεξε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το έω 50% κούρεμα στι οφειλέ που μπορούσε να κάνει τη ρύθμιση για τι 100 δόσει. Το πήρε πίσω. Καταλάβει. Και μάλιστα μα είπε ότι είναι... προσέξτε ότι τον έμφυα πρέπει να τον πληρώσει. Λέει γιατί είναι πατριωτικό σου καθήκον. Σου θυμίζει τίποτα αυτό από Βενιζέλο. Λέω γόρε παιδί μου. Θυμάσαι τι έλεγε ο Βενιζέλο που το... το είχε βαφτίσει εθνικό πατριωτικό φόρο κάποιον από αυτού. Πρόσεξε, εκτός αυτού το κράτος αυτό, το καινούριο, το καινούριο διότι πρόκειται για καινούριο κράτος, στην Ελλάδα ανάλογα με την κυβέρνηση που έχεις, έχεις καινούριο κράτος, καινούριο στρατό, καινούρια νοσοκομεία, γιατί πανικοματική, κατάλαβες. Ιδιώτες ελεγκτές στην εφορία. 500 δικηγορικά γραφεία μπαίνουν στο Σαφάρι για του οφειλέτες. Hey. Προσέξτε. Hey. Αυτό ήταν, δεν ήταν... Κατεβα... Ε, κατέβασμα στον εγκέφαλο του Βαρουφάκη Ήταν πρόταση της Τρόικας Επικυβέρνησης Σαμαρά Και τολοποιεί τώρα ο Βαρουφάκης Ο οποίος ονόμασε την Τρόικα θεσμούς Καταλάβες μεγάλη Θα πληρώνονται βάσει των πόσων κεφαλών Θα ακουμπήσουν στο τραπέδι... τραπέζι εσόδων Δηλαδή είναι κυνηγή κεφαλών πια Ήταν πρόταση της Τρόικα Επικυβερνήσεως Σαμαρά Και έρχεται να υλοποιηθεί επί τσίπρα. Και υπουργού Βαρουφάκη. Όπω έρχεται και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Την είχε καλέσει ο Σαμαρά και την ε, υπογράφει την εγκατάστασή τη ο Τσίπρα. Ελά, δε, σου λέμε τώρα. Οι άλλοι έστρωσαν του ότι Θα εισάγουμε και ξένου ελεγκτέ. Να κυνηγάνε Έλληνε. Αυτή την πρόταση έκαναν στο Βαρουφάκη τα κολλητάρια του. Οι Υπουργοί Οικονομικών Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία. Οι όροι λοιπόν αφορούν το Eurogroup τη Δευτέρα. Για να πάρει η Ελλάδα τα 7,2 δι δανείου. Δηλαδή, αυτή η όρη που ακούσατε. Δηλαδή, εσεί πιστεύετε ότι τη Δευτέρα θα τους πούνε, πούνε στου θεσμού, στην Τρόικα, στον Κουρκουμπίνι, πε το όπω Όχι, δεν θα τα κάνουμε. Του πιστεύετε αυτό ακόμη. Είναι διαφορετική η πραγματικότητα, κυρία μου και κυρία μου, από αυτήν η οποία παρουσιάζεται στην τηλεοπτική δημοκρατία, με την οποία κοιμάσαι και ξυπνά κάθε μέρα. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν είναι η αυτολύπηση, ο φόβος και όλα αυτά που σου παρουσιάζουν η πραγματικότητα Είναι τελώς διαφορετική. Αυτό είναι το μάτριξ τους για να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους Ακούς τώρα τι έγινε yeah. Το άκουσες Παρακαλώ yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Θα σου δώσει μια του λουμπα δώρο Ναι, ναι, ναι Όχι, όχι, ναι Ναι, ναι Ρωτάει φίλος τηλεκροατής Τι μου λένε τώρα, να πάω να πληρώσω τους φόρους Τους οποίους δημιουργήθηκαν επειδή είμαι άνεργο Και τις προσαυξήσεις Και να μου δώσουν πόνους Αγαπητέ μου, παρακολουθώντας αυτή την εκπομπή Πριν πολύ πολύ καιρό Είχαμε πει το εξή Ότι αυτό το κράτος είναι μια μηχανή παραγωγής φόρων και εφεύρεση φόρων και τους χρεώνουν τους φόρους και όλα αυτά τα κόλπα σε όλους. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε νήπιος στην Ελλάδα που να μην χρωστάει. Αυτοί οι φόροι λοιπόν σε σέρνουν από το λαιμό, σε δίκες, σε υποχρεώσεις. Είναι, είναι ένα και με πρόσεξε και το σημαντικότερο με μηδέν πηγή εισοδήματο. Με μηδέν πηγή Ακριβώς αυτό λοιπόν σε καλούν αυτή τη στιγμή να κάνεις διότι στο μυαλό τους δεν έχουν καμία Ελλάδα εργασίας, παραγωγής πρωτογενού. πλεονάσματος ε, κέρδους. Έχουν μία Ελλάδα δημοσίων υπαλλήλων να τους πάνε να τους, και να τους φέρνουν ανάλογα με τα κέφια τους λοιπόν για να ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις και να δείχνουν το, αυτό το δημοκρατικό πρόσεξε σε παρακαλώ πάρα πολύ, το δημοκρατικό προσωπείο το οποίο για κάποιο λόγο η φωλιά του τέταρτου Ράιχ το χρειάζεται ακόμη. Η φωλιά του τέταρτου Reich, τα έχουμε ξαναπεί. Κατ' εμά είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Για κάποιο λόγο χρειάζεται αυτό το δημοκρατικό προσωπείο. Προσωπική μα άποψη, κυρία μου και κυρία μου, είναι ότι η δημοκρατία πρέπει να πεθάνει. Μπορεί να το ακούσω αυτό και να το ερμηνεύσει, φαντάζομαι σίγουρα το ερμήνευσε, ω φασιστικό ή ναζιστικό. Αλλά όμω, θα σου κάνω μια μικρούλα παρένθεση και θα σου πω το εξή. Ότι επειδή γνω... Δεν γνωρίσαμε εμείς, οι ζώντες, την, ε, τα συστήματα φεουδαρχίας ή βασιλείας. Δεν μιλάμε για το ελληνικό βασίλειο, για, την, α, για τις άλλες βασιλείες μιλάμε. Τα γνωρίσαμε διαβάζοντάς τα και γνωρίζοντας και διαβάζοντας μετά την αποκαλούμενη δημοκρατία, τόσο ζώντας την στην Ελλάδα, όσο και παρακολουθώντας την σε όλα τα καθεστώτα. Μπλε κόκκινα, κίτρινα, πράσινα, τη δημοκρατία του Στάλιν, τη δημοκρατία του Χίτλερ, τη δημοκρατία των Ισπανών τη Δημοκρατία, των Κογκολέζων τη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία λοιπόν στηρίζεται σε κάποιο οικονομοπολιτικό σύστημα. Το οικονομοπολιτικό σύστημα αυτό, μα κόκκινο είναι, λέγε με ας πούμε ολοκληρωτικό καθεστώς δικατορία του προλεταριάτου. Μα φιλελεύθερο είναι, λοιπόν, υπέρ της ελεύθερης αγοράς, έχει μία κατάληξη. Εργάζεται και δουλεύει εις των λαών. Με κα... Τώρα με κατάλαβε, το κατάλαβε στο σκεπτικό μου τώρα. Αυτή λοιπόν η αποκαλούμενη δημοκρατία Στα λόγια αποκαλούμενη δημοκρατία Πρέπει να πεθάνει Δεν βρίσκει αλλιώς ανάσα ο λαός Δεν δίνω ε, Πως το λένε ε, Συγχωροχάρτια στο λαό Αλλά ο λαός Λοιπόν που και οδηγείτε Και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι γείτορε Να οδηγήσουν να δώσουν στο λαό, στον κάθε λαό Να καταλάβει ή κουβαλάει στο σβέρκο του με την ψευδεπίγραφη δημοκρατία η οποία στηρίζεται σε ένα οικονομοπολιτικό σύστημα, το οποίο οικονομοπολιτικό σύστημα δουλεύει για λίγους και για την εξουσία. Δείξτε μου έναν λαό σε αποκαλούμενη δημοκρατία, οποιοδήποτε θέλετε σεις πάρτε με τηλέφωνο και πείτε μου ότι έζησε καλά διότι μην ξεχνάτε ε, όλε, όλες δημοκρατίες λέγονται, έτσι, όλες, όλες Μα Ανατολική Δημοκρατία τη Γερμανία, Μα Δυτική Δημοκρατία, Μα Πορτογαλική Δημοκρατία, Μα Γαλλική Δημοκρατία, Μα Αγγλική Δημοκρατία, Ιταλική Δημοκρατία, ε, Αργεντίνηκη Δημοκρατία, Βραζιλιάνηκη Δημοκρατία, Όλε είναι δημοκρατίε. Δείξτε μου μία τα τελευταία 100 χρόνια που είναι σε πλήρη λειτουργία το σχέδιο αυτό που να παρουσιάζει ένα λαό ο οποίο να έκανε ένα βήμα μπροστά. Ο, οι λαοί ή σφάζονται και θυσιάζονται σε πολέμου και Υποφέρουν ή σφάζονται και θυσιάζονται σε οικονομικού πολέμου και υποφέρουν. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο λέμε ότι το σύστημα απέτυχε παταγωδώ. Και ελήψη ηγητόρων οι οποίοι θα διαφωτίσουν την κατάσταση, θα δούμε πού θα οδηγηθεί το πράγμα. Διότι και η Φεουδαρχία δεν έπεσε από μονάχη τη. Κάποιοι τη πρόξαν την κατάσταση. Όπω και οι βασιλείε δεν πέσαν από μονάχε του, κάποιοι άλλοι τη πρόξαν την κατάσταση. Ορίστε παρακαλώ. Δεν έτυχε, πέτυχε. Ναι. <laughs> καλά, φίλε. Το σύστημα δεν έτυχε, αγαπητέ μου, πέτυχε. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, α είπαμε και τα δικά μας Λοιπόν, ε, όσοι καταλάβατε, καταλάβατε, δεν ναι, έγινε δε Εξάλλου, αυτή η εκπομπή είναι και απευθύνεται σε απαιτητικού ε, ακροατέ και τιμή μας που επικοινωνείτε μαζί μας όπως επίσης και το ραδιόφωνο μπορείτε να το βρείτε στο... στην εφημερίδα να το δείτε το έχουμε δοκιμαστικά στον αέρα το Radeon Wall, Radeon Wall. Το ραδιόφωνο τοίχου να μπείτε να ακούσετε και τα δοκιμαστικά. Έχουμε δοκιμαστικά, μουσικέ και τέτοια. Θα το βρείτε στην εφημερίδα εκεί δεξιά. Πατήστε και θα σα οδηγήσει στη σελίδα όπου μπορείτε να ακούτε τις μουσικές σας τι μουσικέ σα και ό,τι άλλο προκύψει με το καινούριο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που θα κάνουμε που θα περιέχει εκπομπέ, συνεντεύξει και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, με την παρουσίαση των ε, ε, πρωταγωνιστών όλο αυτό του καινούργιου θεάσου τον των δευτεραγωνιστών και τον κομπάρ <Κι> Στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση προσέξτε είπαμε τώρα δεν έχουμε οικονομική κρίση έχουμε ανθρωπιστική <Κι> μπαίνει η έκτακτη ρύθμιση παλαιών χρεών προς το δημόσιο πρόσεξε μεγάλε <Κι> εφάπαξ πληρωμή μέχρι το τέλος Μαρτίου αν δεν θέλουν οι οφειλέτες να έχουν πρόστιμα προς αυξήσεις και βέβαια κυρώσεις από τον νόμο αυτό Μπαίνει στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση Ξεκίνησαν τα κόλπα Οι τροπολογίες που αφορούν Ας πούμε τη, τη ζωή Την εθνική κυριαρχία μπαίναν Σε τροπολογίες Γιατί οι κονσέρβες έχουν μπλε χρώματα Θυμόσαστε αυτά Τώρα λοιπόν ξεκίνησε πάλι το κόλπο Στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση Επαναλαμβάνω Μπαίνει η ΕΦΑΠΑΞ πληρωμή μέχρι το τέλος Μαρτίου Του που διανύουμε Λοιπόν, αν δεν θέλουν οι οφιλετέ να έχουν πρόστιμα προσαρτήσει και βέβαια καιρόσει από τον νόμο. Δηλαδή μεγάλε, προσέξτε, όσοι είναι θύματα χαρακτηρισμένοι ω θύματα τη ανθρωπιστική κρίση θα πρέπει να πληρώσουν τη σωτηρία του ή να γίνουν και αυτοί θύματα για να του σώσει η κυβέρνηση. Καταλαβαίνει μεγάλε τώρα. Αυτά υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι φέραν μια αλλαγή και μια αξιοπρέπεια. Ή η... η... μια ελπίδα ή ελπίδα την κοπάνησε από την μποχα και η αξιοπρέπεια. Έχει βρόγχος το λαιμό Δεν μπορεί να ανασάνει πια Αυτά τώρα, το, τώρα που σας λέω τα κάνουμε Βέβαια αυτό Να σου θυμίσω ότι ο Θεοχάρης Ο βουλευτής Ο ποταμίσιος τώρα λοιπόν Με ύφο χιλίων καρδιναλίων Κάποτε Και με τις πλάτες των Σαμαροβενιζέλων Και τη φασιστική του υποτακτικής κυβέρνηση, Έβγαινε και τα δήλωνε Και σου έλεγε θα σου πάρω το σπίτι μέχρι το τέλος του μήνα Τώρα στα λένε με ένα άλλο προσωπείο της ανθρωπιστικής κρίσης είναι όμως τα ίδια λόγια ακριβώς είναι τα ίδια λόγια ακριβώς απ' τη μία έχεις το ανθρωπάριο φασίστα Θεοχάρη που τον χρυσοπλήρωνες στο εσόδον και σε απειλούσε και απ' την άλλη σήμερα έχεις το αριστερό προσωπίο το οποίο σου λέει με τρόπο μεγάλε πλέρονε μέχρι τέλους Μαρτίου διότι θα σε μπουζουριάσω μονείστε χαίρετε Ακριβώς <σομίως> Ακριβώς, ναι. Ναι. Ναι. Θα σου το πάρει, ρε παιδί μου, όποτε ο χάρης ναι. Θα σου προστατεύσει ναι. Θα σου βάλει ζώνη αγνότητας για να σου προστατεύσει Ναι, ναι Ναι ναι, εντάξει κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα Ρε τηλεακροατή, μη γίνεσαι χατζινικολάωνα μου, κατάλαβα Συγγνώμη κιόλας, μου το πες, κατάλαβα Λέει λοιπόν ο τηλεακροατής ο φίλος μου Εγώ αυτή τη στιγμή χρωστάω 10.000, είναι μικροεπαγγελματίας από ό,τι φαίνεται Χρωστάω 10.000 στο ασφαλιστικό ταμείο μου και έχω και 2.500 προσαυξήσεις με καλεί η κυρία Βαλαβάνη να δω τα 10 χιλιάρικα να μου χαρίσει τις προσαυξήσεις Πού να τα βρω τα 10 χιλιάρικα Και αν δεν τα δόκω θα μου πάρουν το σπίτι Πώς αφού οι, οι άλλοι Σιριζέοι, οι κυβερνητικοί λένε ότι θα προ, προστατεύσουν την πρώτη κατοικία Τούτο σημαίνει λοιπόν, σημειώνει ο φίλο τηλεακροατής Ότι δεν ξέρει ο ένας τι λέει ο άλλος προκειμένου να κάνουν επικοινωνιακά κόλπα Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου αγαπητέ μου τηλεακροα όμως θα, θα συμφωνήσω Βγήκαν οι δημοσκοπήσεις Αλλά 70% καταλληλότερος ο Αλέξη. 300 μονάδες μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ Διότι ο κόσμος πλέει Στην ευτυχία στην, α, Βρήκε δουλειά κτλ Αυτέ είναι οι δημοσκοπήσεις Αυτές είναι δημοσκοπήσεις μεγάλε Και για αυτό το λόγο γίνονται Και θα γίνονται σε χώρες ε, ε, Υποτακτικών όπως η Ελλάδα Λοιπόν, κυρία μου και κυριέ μου, παρακαλώ. Δημοκρατικές, με συγχωρίστομαι, παρακαλώ, παρακαλώ. Θα ήταν σαν την Εσάφια. Έλα, γεια! Έχει ο κράτος μου βαρουφάκης να έχει συνέχεια. Μα αυτό είναι το κόλπο, να έχει συνέχεια. Γιατί αν δεν έχει συνέχεια θα έχει ασάφεια. Μόμο που είναι ασαφή η συνέχεια. Έλα θα τρελαθούμε. Να, ε, υλοποιήστε τους όρους για να πάρετε τα φράγκα. Κουβέντα του αφεντικού Σόιπλε. Έλα ρε παιδί μου, σε παρακαλώ. Yeah. Κυρία μου και κυρία μου, τώρα θα ασχοληθούμε με τη ροχήλ Μακρύ α πούμε. Καταλαβαί, αυτά είναι τα προσώπατα, τα καινούργια τη κοινωνία. Σου είπα μεγάλε, από, στα έδρανα αυτά κάποτε έκατσε ο Λορέτζο Μαβίλη και τώρα κάθονται τύποι σαν το Θεοχάρη, τη Ραχίλ Μακρύ και άλλοι. Τι θε τώρα, Έλα, πάμε παρακάτω. <Κι> πάμε παρακάτω σου <Κι> Α τώρα δεν είναι. Α είναι με το Σύριζα τώρα, ξέχασε. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό τώρα πρόσεξε. Δεν ευθύνεται η κάθε, το κάθε προσώπατο που λέγεται Φωτόπουλο, Ραχίλ Μακρύ. Όπω και αν λέγεται έτσι. Δεν έχουμε τίποτα με τα προσώπατα. Φθήνεσαι εσύ ω κοινωνία. Το έχουμε μα και δεν είναι μεγάλη κουβέντα κι ούτε να κάνουμε εντύπωση. Ο καθρέφτης μας είναι αυτής. Σ' όλου του τομεί. Μα πολιτική λέγεται, μα ποδόσφαιρο λέγεται, μα αστυνομία λέγεται, μα νοσοκομείο λέγεται. Παρακαλώ. Α σου πω κάνω, φίλε Την Αγκουράτη. Εγώ δεν ασχολήθηκα με τη Ραχίλ Μακρύ, διότι το ύψο μου δεν θα το βάλω απέναντι σε έναν νανοπολιτικό όπως... και μυαλό όπω είναι Ραχίλ Μακρύ, διότι με αποκάλεσε εμένα ω μικρόφωνο εργολάβων και εσένα που διαφωνεί. Αλλά τι να σου κάνω και σκίσει την κουζάνη που ακούτε, εσεί τη στείλατε στη Βουλή. Και εσεί που δεν συμφωνήσατε με αυτή την αύξηση και σε αποκαλεί αυτή τη στιγμή αυτό το πολιτικό ύψο μικρόφωνο εργολάβων αυτό το, το κατασκεύασμα το τηλεοπτικό αλλά είπαμε, θα επαναλάβω εντάξει αυτός ο, ο πολιτικός νάνος για να, ο πολιτικός νάνος έτσι δεν μιλάμε για, για νάνο τώρα μιλάμε για πολιτικό τίποτα ε, χρόνια θρεμμένη από το δημόσιο κρατικοδίαιτη οικογενειακός έφτασε να την κάνεις και βουλευτή να άκου τα τώρα και από πάνω έτσι θα τα ακούς από όλου. αφού διαφωνείς λοιπόν με την πρόκληση η οποία έγινε απέναντι στην κοινωνία ή σε μικρόφωνο τον Οργολάβο σου βάζει χαρακτηρισμό ποιο τώρα Ιραχίλ Μακρύ μεγάλη Ιραχίλ you know, I... Μακρύ you... και φα, πάρε και τον Αβεσαλόμ να πάμε παρέα mm. Λοιπόν όπως σας είπα η Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης είναι εδώ δείτε αναλυτικά στον τοίχο τι κοράκι μεγάλο είναι γιατί δημιουργήθηκε και τα λιμπάν, και τα λιμπάν, αναλυτικά Λοιπόν και όπως είπαμε, έρχε, ήρθε μετά από κάλεσμα της κυβέρνηση, της τωρινή κυβέρνηση, την οποία είχε καλέσει η κυβέρνηση Σαμαρά. Οπότε μέχρι το 2020, όπως σας λέμε και εκεί πέρα, δίθεμου τάχα μου θα επενδύσουν 500 εκατομμύρια για τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων. Αυτά είναι επικοινωνιακά κόλπα. Δείτε... Τι κόλπο είναι αυτή η τράπεζα Σας λέω τώρα θα μην σα διαβάσω όλο το ρεπορτάζ Δεν γίνεται να διαβαστεί και το ρεπορτάζ Δείτε το στον τοίχο. Γι' αυτό λέμε ότι δεν γλιτώνουμε Με τίποτε Είμαστε δεμένοι χειροπόδαρα Και άσε τώρα τις ελπίδες Και τις αξιοπρέπειες Και όλα αυτά που διατίνονται. Είναι ένας θείασος Ο οποίος ήταν Δημιουργήθηκε και έγινε ανάχωμα Στα αυτά που επέρχονταν διότι είχε αγαναχτήσει ο κόσμος. This... Αυτό ακριβώς είναι τίποτα παραπάνω. Yeah. Ρίξτε μια ματιά για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και θα πιστείτε απολύτως. Μάλιστα, η συμμετοχή στα φάρμακα θα γίνεται με ισοδηματικά κριτήρια, οπότε όποιος έχει άνεση να πληρώνει μεγαλύτερη εισφορά, θα είναι με το, σύμφωνα με το εισοδηματικό κριτήριο και αυτός που θα σώνεται. Αυτά τα κάνει ο αριστερός τώρα, παλαιοκβασόκος, βαθυπασόκος, κουρουμπλής με την παρέα του. Λοιπόν, τι έχουμε. ορίστε και ο σύμμαχος ορίστε Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ καλά. Κάτι <συγλώδη> <συγλώδη> <συγλώδη> Έλα. Γεια. Συνέχισε στον έτσι που χάραξε ο τέτοιος διότι ο φίλος της μου λέει εγώ έχω μάθει να προσκυνάω την εικόνα και όχι να βλέπω ποιος την έφτιαξε. <συγλώδη> <συγλώδη> λοιπόν, άρα όπως έχουμε μάθει ξαναείπει η γλουτιέα μας περιοχή. <συγλώδη> τα γουστάρι. Τα γουστάρι μιλάμε. Τρελαίνεται. Αθωώθηκε και ο, ο θέμος ο Αναστασιάδης για τα 5 εκατομμύρια στη βαλίτσα που πήγαινε. τι, τι, τι πίστευες ότι θα έβαια. Πανηγυρικά αθωώθηκε. Αμετάκλιτο αθεωτικό βούλευμα. Α, αυτή είναι δημοσιογραφία. Μεγάλε όπως καταλαβαίνεις. Στη δημοσιογραφία του Αναστασιάδη Είσαι κρεμασμένος. Λοιπόν, του δίνεις εκατομμύρια κλικ να οικονομήσει τη μέρα. Από το ηλεκτρονικό Αγοράζεις 200-300 χιλιάδε φύλλα Από την εφημερίδα του Παρακολουθείς ε, Μέχρι τα χαράματα την εκπομπή του Λοιπόν και μια χαρά σου περνάει τα μηνύματα Εσύ τώρα πρόσεξε Μιλάμε για σένα που διαφωνείς με όλη αυτή την κατάσταση Διότι που αλλού τους βρίσκει τους ακροατές Τους αγοραστές και τους κλικαδόρους σου Αθανασιάδη. Έτσι δεν είναι Μπορεί ας πούμε εγώ αυτή τη στιγμή στον τοίχο να σου σηκώσω ένα άρθρο με ξόβιζα και ξόμπουτα, τα οποία να μαζέψουν 10.000 κλικ. Το θέμα για την τράπεζα, το ρεπορτάζ αυτό το οποίο δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέσο, δεν θα σηκώσει ούτε 200-300 κλικ. Αυτή, αυτή την πραγματικότητα θέλετε. Κατάλαβες, ας σου πετάξω να ξόβιζω εγώ αυτή τη στιγμή, σου γράψω και ένα κείμενο Τσιμπουκιστάν, να γίνει αυτά που κάνει ο Αθανασιάδης δηλαδή, Αναστασιάδη πως το λένε, και να γίνει της τρελής. Αυτό το ρεπορτάζ όμως, το οποίο είναι ουσιαστικό και σου παρουσιάζει την αλήθεια, δεν σε ενδιαφέρει. Θα μπουν οι ψαγμένοι, ξέρεις ποιοι αυτοί, 200, 300, 500 χίλιοι. Αυτό αυτό έπρεπε να αφορά όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Σιριζέου, Μη Σιριζέου, Πασόκου, Όλου αυτού που αποκαλούνται Έλληνε. <Και> Κι όμω αυτή είναι η πραγματικότητα. <Και> Μεταξύ τείχου και πρώτου θέματο, διάλεξε πρώτο θέμα και γι' αυτό είναι η μοίρα σου εκεί που είναι. Χαίρετε. <Και> λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, αθώο λοιπόν πανηγυρικό ο, ο πρώτο έμα που δεν αναρχεί δεν είναι αθώο, σου είναι μοναχά. Έκανε μεγάλα εγκλήματα στη ζωή του. <Και> μεγάλα εγκλήματα σου λέω. Κάθε μήνα 8 δικαστήρια για το τι πετάει η Μίγα. Λοιπόν, απλά όμω να συνημερώσω, επειδή δεν αφήνω τίποτα κάτω να πέσει, ότι στην πάτρα ένα άστεγο κάθε δύο μέρε. Δημιουργείται ένα άστεγο κάθε δύο μέρε. Εσύ νοιάζει, ρε άστεγη, έχει τώρα την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική. Πώ τη λένε, έρχεται. Μάζεψε όλα τα στοιχεία που σοκάρουν ο Δήμο και τα παρουσίασε. 38-38% των πατρινών. Ζει στα όρια της φτώχεια Αδυνατώντας να καλύψει τις βασικές του ανάγκες Και σε ρωτάω εγώ εσένα τώρα Θα λυθεί το θέμα Με τα κουρκουμπίνια Που όπως τα λένε κοινωνικό επίδομα Σύντηση και τα λοιπά Όχι Κάποια στιγμή θα φτάσει η ώρα μεγάλη Ραφαηλίδη Και θα τους δαγκάσει το Λαρύγγι Ο πεινασμένο. Θα έρθει η ώρα Το δυστύχημα είναι ότι το αίμα θα το πληρώσει πάλι ο απλός λαός. Κυρία μου και κυρία μου, και αγαπημένο Μερενόπουλο, τα ασφαλιστικά ταμεία, απλά να το γνωρίζεις ξεπέρασαν τα ωριά τους Τα αποθυματικά είναι μηδέν. Με που έλεγε και ένας φίλος μου ήθελε να μιλήσει, Αθηναίκα, ήταν εδώ, απνίπυρο, εδώ, σχολιανό. Και το μηδέν, για να ακούγεται Αθηναίκα, το κάνει με Οπότε σε ενημερώνω κι εγώ, ότι τα αποθυματικά είναι με Λοιπόν. Το ΙΚΑ λοιπόν θα προβεί σε εσωτερικό δανεισμό. Θα πάρει δάνειο. Από το μεδένι να έχει κανένα φράγκο να πληρώσει τις συντάξεις Απριλίου. Ο ΑΕ πνίγηκε ο Καναλάρχη. Μεδένει Καναλάρχη. Λοιπόν, ο ΑΕ δεν θα αντέξει για πολύ. Οι μισοί ασφαλισμένοι έχουν κάνει διακοπή. Πού να βρει φράγκα να σε πληρώσει ο Ανθρωπάκος. Τα πριν. Πού να βρει φράγκα. Δεν έχετε μυαλό να βάλετε το δουλειά. Μπροστά τις δουλειές. Το Ταμείο Πρόνοια Δημοσίων Υπαλλήλων καλείται να πληρώσει 950 εφάπαξ το μήνα ενώ τη λίστα αναμονής περιμένουν 28.000 αιτήσει για το εφάπαξ. Α, αυτά είναι λεφτά. Εμεί στα λέμε μεγάλα. Εσύ δεν θε να τα ακούσει. Τελειώνοντα, κυρία μου και κύριε μου, σου επαναλαμβάνω, εμείς τα παρουσιάζουμε τα θέματα. Εμεί θα ακολουθήσουμε τη γραμμή μα. Αυτή είναι η άποψή μα για τη δημοσιογραφία. Αν ήταν διαφορετική. Να σας κάνω μια ερώτηση Πιστεύετε ότι Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε Ή να έχουμε ένα μεγάλο μέσο Ή να είμαστε σε ένα μεγάλο κόμμα Το πιστεύετε αυτό ε, Αν βάζαμε νερό Ή την ή την ε, Τη συνείδηση στην γολότσεπι, Ή νερό στο κρασί μας Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε Δεν μας ενδιαφέρει Δεν μας ενδιαφέρει ρε μου Οπότε λοιπόν μα ενδιαφέρει Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν, ας α, του βάλουμε αυτό. Λοιπόν, ας βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι ένα ωραίο τραγούδι από έναν κύριο πραγματικά της ελληνικής ε, μουσικής σκηνής και θα γυρίσουμε να κλείσουμε και θα βρεις σαν και πριν σε στασιά και στο γη μην τραπείς, μην τραπείς oh, oh, oh, oh. να γυρίσεις ξανά, να γυρίσεις ξανά ζωή δεν θα βρεις ουθενά κι αν εσύ με πονάς και μανείς Αυτά που λες τηλεκροατή μου Υπήρξε ένας ε, κύριος Ένας από τους μεγαλύτερους yeah. Συνθέτες που Έχουμε στην Ελλάδα, είχαμε Σταύρον Τζουανάκος Τον μόνο ούτε μπορούμε Κυρίες μου και κύριοι, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Μείνετε συντονισμένοι Γιατί από τη μου που καναλάρχησε εδώ Θα γίνει σήμερα ο Κριτσπέταλος Στην εκπομπή του Ξέρω, καταλαβαίνετε Τώρα έχετε μάθει εσεί παραπέρα αρχαία αρτινά Τι σημαίνει Κριτσπέταλος Μην το πάλι Εμείς δεν μένει δίποτα άλλο. Από το να σας ευχαριστήσουμε για τα ωραία που μας λέτε, για την υπομονή σας να μας ακούτε και να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας να είστε πάντα καλά, πολύ καλά. Γεια και χαρά σας. Na FM stereo.